Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλου. Ό,τι συμβαίνει στι γειτονιές τη Ελλάδα. Δύο συγκεντρώσει διαμαρτυρία πραγματοποιούνται αύριο Τρίτη στα Χανιά από φορεί και συλλογικότητε κατά τη επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στη χώρα μα. Η μία θα πραγματοποιηθεί στι 7.30 το απόγευμα από την Επιτροπή Ειρήνη στην πλατεία Νέων Καταστημάτων και η δεύτερη από την πρωτοβουλία ενάντια στην επίσκεψη Ομπάμα στι 6.30 το απόγευμα στην πλατεία τη Αγορά. Για την ΕΡΤ Σοφία Θεοδωράκη. Με το σύνθημα Ανεπιθύμητο ο Ομπάμα στην Ελλάδα, Καμία εμπλοκή τη Ελλάδα στους υπεριαλιστικού σχεδιασμού και πολέμου, φορείς του λαϊκού Κινήματος καλούν όλου στη συγκέντρωση που διοργανώνουν αύριο, μέρα άφηξη του Προέδρου των Πολιτειών, στι 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα. Δήμητρα Ναργύρου για την ΕΡΤ Πάτρα. Συγκεντρώσει υπολοιμμάτων φυτοφαρμάκων σε υψηλέ τιμέ στα ηλιακά απορροκυπευτικά διαπιστώνουν οι έλεγχοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις αγορές του νομού. Για την Ερθπύργου, Μπάμπης Πλάγος. Ενημερωτική εκδήλωση για την καλύτερη οργάνωση της 24 ωρη απεργίας της 24ης Νοεμβρίου οργανώνει το νομαρχιακό τμήμα της Αδεδία Αρκαδίας με ομιλητή το Γρηγόρη Καλωμύρη. Δέσποινα Αρσένη, η απόφαση της έκτης είπε για μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του νοσοκομείου της Κέρκυρας η αλλαγή του οργανογράμματος με προβλεπόμενη μείωση του ιατρικού προσωπικού δημιουργεί για άλλη μια φορά ένα εκρηκτικό περιβάλλον για την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του ιατρικού λόγου Κέρκυρας. για την Αρτ Κέρκυρας Καδόπουλος. Εκστρατεία ενημέρωση από το Νοσοκομείο Καρδίτσα για την πρόληψη του Σαχαρόδου Διαβίτη έγινε σήμερα στην κεντρική πλατεία. Πολλοί έσπευσαν να κάνουν μέτρηση του Σαχάρου αλλά και να ενημερωθούν για τον τρόπο ζωή που πρέπει να ακολουθήσουν με ή χωρί Δώρα Δωραμητρά Καρδίτσα, δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ. Σύσομοι καρδιώτε θα βρίσκονται στην Αθήνα στι 18 Νοεμβρίου στι 11.30 το πρωί έξω από το Υπουργείο Υγεία διαμαρτυρώμενοι για την συνεχιζόμενη υποβάθμιση. Υγειονομικών υπηρεσιών στο νησί. Γιώργος από την Ικάρια, για την Σε προσανατολίζεται η των του Αιγαίου για τις 30 Νοεμβρίου με θέμα τη κατάργηση του μειωμένου συντελεστή στο στη πλατεία 4η, 30 Νοημρίου, 11η, το πρωί, και το, κάλεσμα, φεσίμι, η το Για την Ερδεγέου, από τυχίο, Άμεσα οι δυνάμει πυρόσβεση ξέσβησαν τη φωτιά, η οποία ξέσπασε Χθες το βράδυ σε ρεματιά δίπλα από το hot spot τη Σάμπου. Σάμο για την Αρτεγέο Χάρι Ζαβουδάκη. Σεισμική δόνηση 3,9 βαθμών τη κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στι 4 και μισή τα ξημερώματα βορειοδυτικά του Ηρακλείου σε εστιακό βάθο 53 χιλιόμετρων. Δεν αναφέρθηκαν ζημιέ. Από την στα Σταυρούλα Κατσουλάκη. Δεν υπάρχουν ηλεκτρικά σήματα για επικείμενο μεγάλο σεισμό στα Γιάννενα, διαβεβαιώνει ο καθηγητή Βαρότσο, τονίζοντα ωστόσο ότι ο σταθμό Βαν στο Πέραμα κινδυνεύει να καταστραφεί από τι σταλαγματιές του διαλυμένου κτηρίου που είναι εγκατεστημένο. Βάσο Κόρου, έπει ο Ανίνο. Απίστευτε σκηνέ σε αγώνα αεριστεχνικού ποδοσφαίρου στο νομό Λάρισας. όταν ο παδός της μία ομάδα έβγαλε μαχαίρι και προσπάθησε να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί. Εργλάρισα, μίνα Μαυρογιάννη. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Καστοριάς συνεχίζεται αύριο η δίκη για τη δολοφονία του Κωστή Πολύζου από τη Σιάτιστα Κοζάνης με κατηγορούμενο τη μητέρα του και τον πατριό του. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ Θεοδότα Τσιόπρα. Η ενέργεια, ο λιγνίτης και τα νερά είναι αγαθά και όσα αγαθά πρέπει να είναι δημόσια. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στην ΕΕΤ ο πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών του Ομίλου ΔΕΗ της Δυτικής Μακεδονίας και το Μεάρχη Συνδικαλισμού και Ενέργειας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πέτρος Γόγος, για την ΕΕΤ στο Μαΐ η Ελλάδα παράγει ετησίω 4.000 τόνου μανιτάρια και καταναλώνει 14.000 τόνου. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν από μόνα του ότι η καλλιέργεια μανιταριού αποτελεί μια ενδιαφέρουσα αναλλακτική πρόταση, η οποία θα παρουσιαστεί αύριο το απόγευμα σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος, το Δημοκρήτο Πανεπιστήμιο Θράκη και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ορεστιάδα. Έρτο Ορεστιάδα, Χρήσουλα Σαμουρίδου. Μέχρι τι 10 Ιανουαρίου, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προτάσει για την αναβάθμιση τη οδικής ασφάλεια στο δικό δίκτυο τη περιφέρεια Δυτική Μακεδονία από την άτυπη Οζέννη Μαγική Συνοσία Ρίσκου. Δωρεάν ιατρικό έλεγχο αναπνευστική λειτουργία στου μαθητέ τη 6 ης τάξη Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Ρίγα Φεραίου σήμερα και αύριο από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισα σε συνεργασία με τα του Δήμου. Για την Ερτβόλου Μαρία Δημητρίου. 161 μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν κατά την 56η εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου Εμοδοτών Καβάλας. Αύξηση παρουσιάζει ευαισθητοποίηση του κόσμου. Τα Σούλα Κρητικού, ΕΡΠ Καβάλας. Προβληματισμό για το μέλλον, το πολιτιστικό όραμα τη πόλη και ανάγκη στάθμιση όλων των δεδομένων αναφορικά με την υπόθεση τη υποψηφιότητα τη Καλαμάτα για τον τίτλο τη Πολιτιστική Πρωτεύουσα τη Ευρώπη το 2021 δημιουργεί αποτυχία τη πόλη μα να κατακτήσει τη συγκεκριμένη διάκριση για την έρθου Καλαμάτα Βαγγέλη Ποτέα. Εγκαινιάζεται σήμερα το βράδυ το κέντρο τουριστική προβολή του Επιμελητηρίου Σερών.